Ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. I know a dark, secluded place. Ταξικός μίσος. A place where no one knows your face. Ταξικός μίσος. A glass of wine, a fast embrace. Ταξικός μίσος. It's called Hernando's Hideaway. Ταξικός μίσος. Σιγά, λέγαν όλοι χθες, Ότι ήταν πολύ κρίσιμη, κρίσιμη. Πολύ ιδιαίτερη η συνεδρία τη Βουλή γιατί θα ήταν η πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διαξηφισμή του με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί μάθαμε ότι είναι νεοφιλελεύθερο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, καινούριο, και ότι είναι αριστερό, το ξέραμε, αλλά μην αλλιώ να το ακούς ο Αλέξη Τσίπρας, Τίποτα από αυτά δεν ήταν το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν η οχτάλεπτη ομιλία του Ευκλήδη Τσσακαλώτου, ο οποίο με μεγάλη ευκολία α, χαρακτήρισε, όπω ακούσαμε εδώ, μίλησε για τον ταξικό μίσο, μίσος, για τον ταξικό μίσος, ο οποίος καθορίζει τα πάντα και δεν πρέπει να καθορίζει όμως γιατί ο ταξικός μίσος έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Τα είπε πολύ ωραία, τα ανέπτυξε πολύ ωραία και δεν το είπε μια φορά, γι' αυτό είναι μεγάλος ευκλήτης τα καλό γι' αυτό πρέπει να μιλάει συνέχεια στη Βουλή, επισκιάζει και τους Πρωθυπουργού και υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν το είπε μόνο μια φορά, το είπε τρεις. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός, ταξικός μίσος και διχασμός. Η γλώσσα πρέπει να σας πω, κύριο Μητσοτάκη, των Αμερικάνων ρεπουμπλικάνων. ούτε καν η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Χριστιανοδημοκρατίας. Δεν είναι καν η γλώσσα αυτό το διχασμός. Γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Εκτός άμα μας πείτε ότι όταν το κόμμα σα τη Νέα Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση... Έκλεινε το μάτι σε μεγάλους και όσους, όχι και τόσο μεγάλους εργολάβους, σε μεγάλους και όχι τόσο μεγάλους τραπεζίτες σε μεγάλους και όχι τόσους μεγάλους βιομηχανούς, σε μεγάλους και όχι τόσο μεγάλους γιατρού μηχανικούς. Αυτό ήταν ταξική αγάπη. Αυτό ήπαιδε. Αφίζετε. Ταξική αγάπη ήταν όταν το κάνετε εσεί και όταν εμεί κάνουμε αναδιανομή είναι ταξικό Panie Tsipras, koroidzeψate systematycznie, tuż według mnie, i według mnie, i według mnie, i według mnie, i i według mnie, i według mnie, προς το Τζίπρα, ότι έχει κοροϊδέψει τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Εκτός αν κάτι ξέρει για τις Έλληνες και τους Ελληνίδες που δεν μας το λέει, θα μας το πει γι' στην στην πόρη. Αναμείνουμε λίγο όμως στο Τζακαλώτο, θα πάμε στον Κυριάκο σε λίγο, γιατί είπαμε ότι ο Τζακαλώτος έκλεψε την παράσταση, είχε να πει και για τους εργαζόμενους και για το τι ακριβώς είναι. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενε είναι το πλούτο αυτή τη χώρα. Με τη δική μα μεταρρύθμιση, το 2026 θα είναι 0 η βασική σύνταξη. Μέχρι το 2026 πιο żyje, ποιο πεθαίνει. Εδώ πάει να γίνει τώρα 0. Για το 2026, εννοείται το 2026 θα είναι 0. Το πλούτο λοιπόν θα είναι. Οι εργαζόμενοι αυτή τη χώρα, ωραίο το τσακαλό πραγματικά πολύ ωραίο. Την ίδια ώρα εμεί είχαμε στον ΑΛΦΑ. Αλλά όποτε γύριζα στη Βουλή γελούσα περισσότερο γιατί συνέβαιναν αυτά και άλλα πολλά. Ε, και μόνο τίτλο ασφαλιστικό. Συζήτηση στη Βουλή με τον Πρωθυπουργό βασικά, τον Αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση, Πρωτολογίες, δευτερολογίε για το πώ θα σωθεί το ασφαλιστικό, πώ θα έχουν συντάξει οι. Εργαζόμενοι νυν μελλοντικοί, μάλλον συνταξιούχοι, όλο από ό,τι να το αρχίσει και να το τελειώσει κανεί, με στα χρόνια του μνημονίου να συζητάμε πώ θα διατηρηθούν οι συντάξει, όταν σε όλη την Ευρώπη σαρώνονται τέτοιου τύπου δικαιώματα, όλο ήταν ένα ανέκδοτο. Ήταν κάτι ευχάριστο, σατυρικό θα το έλεγε, με τι πινελιές του Τσίπρα, του τσακαλώτου και του Κυριάκου γινόταν σούπερ σατυρικό, δελφινάριο άνετα. Ο Τσίπρα, λοιπόν, ο πρωθυπουργό τη χώρα, κάπου εκεί μίλησε και για το τι ακριβώ θα σημεία από εδώ και πέρα. Και θα καταθέσουμε συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού για να γίνει βιώσιμο. Να πετσοκόψει τις συντάξεις. Olé. Μία σύνταξη το χρόνο θα χαθεί σίγουρα. Olé. Μείωση 70% στις επιπουργικές συντάξεις. Olé. Πλήρης και άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ επιβάλλεται από τη συμφωνία. Of... Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά του Ελβίδες και τι Idziemy prawa zastrzeżone. się na mnie spojrzeć. Idziemy się na mnie spojrzeć. Idziemy wolno, żeby się na mnie spojrzeć. Idziemy wolno, się na mnie spojrzeć. Idziemy się się Δεν τα έχουν πει έτσι ακριβώς, αλλά όμως τα κάνουν έτσι ακριβώς όπως τα ακούμε εμείς εδώ. Όλα αυτά που ακούσατε τώρα θα τα αρνηθεί να τον ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό, αλλά θα δείτε που σε ένα-δύο χρόνια έτσι ακριβώς ή περίπου έτσι θα συμβούν τα πράγματα. Από κοντά, με όραμα πάντα, ο Ευκλήρης Τσακαλώτος. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το αναπτυξιακό μοντέλο. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι. Τους έχουμε καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις. Του Τους έχουμε μειώσει τους μισθούς. Ελάτε εσεί ιδιώτες επενδυτές να επενδύσετε όποτε θέλετε, όταν θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, όπου θέλετε. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι, τους έχουμε καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις Τους έχουμε μειώσει τους μισθούς Το 2016 Με τη δική μας μεταρρύθμιση θα είναι μηδέν η βασική σύνταξη Σε ευχαριστώ Βανίγερο. Σε πέντε λεπτά κατεβήκαμε δέκα χρόνια. Από το 2026 που θα ήταν με μηδέν με τη δική τους μεταρρύθμιση, ήρθε το 2016 που θα γίνει μηδέν με τη δική τους πάντα μεταρρύθμιση. Ελαφρός υπερβολικό όντως. Αυτό δεν θα γίνει. Όλα τα άλλα μας που ακούσατε θα συμβούν. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο πρωθυπουργό, όσο πιο πολλά σαρδάμ κάνει κάποιο, τόσο πιο γρήγορα έρχεται στην εξουσία. Μεταρρυσμίσεις με κοινωνική ευθύνη Μεταρρυσμίσεις Μιώ... Με εθνικό πρόσημο Μειώθηκαν σπαρτάλες Μιώ... Αυτή είναι η αλήθεια Μιώ... Ξέρω σας ενοχλεί Μα η πρότασή σας Κύριε Τσίπρα Δεν είναι τίποτα περισσότερο Από μια στρεφλή Μιώ... Είναι ένα αποσπασματικό μπάλεμα, Μιώ... Κύριε Τσίπρα Κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες <Το> Από την κρίση. Αυτό δεν ήταν Σαρδάμ, το είπε έτσι καθαρά Μπορούμε να βγούμε από την κρίση Πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση Γιατί εκτός από Σαρδάμ ανέπτυξε ψυχία, ψυχία του προγράμματος Ψήγματα του προγράμματος που θα καταθέσει κάποια στιγμή Για να μιλάνε δεν έχουν και προτάσεις Θα ακούσουμε τώρα δεν το έχουμε μοντά Είναι ακριβώ αυτό που είπε. Έχουμε απλά επισημάνει μια φράση Που είναι ωραίο να ακούγεται αυτή η φράση Τον έκτο χρόνο του Μνημονίου, με συνεχόμενες λιτότητες τα τελευταία 30 χρόνια, να ακούμε την διάθεση, την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πώς ακριβώς θα λυθούν τα θέματα τα οικονομικά της χώρας. Μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Το πέτυχαν άλλες χώρες, το πετυχαίνουν και η Κύπροι αδερφοί μας. Ευχαίνουν και οι Κύπροι οι αδερφοί μας. <Συλίου> οι οποίοι εξέρχονται του Μνημονίου το Μάρτιο του 2016. Μπορούμε να ξαναδείξουμε στον κόσμο τη θετική τη δημιουργική πλευρά της πατρίδος μας. Μαλακίες. Αλλά προϋπόθεση είναι μια δίκαιη ρεαλιστική κοινωνική συμφωνία ευθύνη και αλληλεγγύης όλων των κοινωνικών ομάδων, όλων των γενιών. Ναι, να βάλουμε όλη πλάτη. <Συλίου> <Συλίου> ναι, να βάλουμε όλοι πλάτη. Ναι, να βάλουμε όλοι πλάτη. Ναι, να βάλουμε όλοι πλάτη. Να μοιραστούμε τα βάρη δίκαια και θα τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η φράση που μας άρεσε. Να βάλουμε όλη πλάτη ή έκτος χρόνος. Μέχρι τώρα έχουν βάλει όλη πλάτη ένα ερώτημα, το οποίο δεν χρειάζεται να απαντηθεί. Το ξέρουμε πολύ καλά. Μηδενίζει το κοντέρ. Λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουν βάλει πλάτη κάποιοι περισσότερο και συνεχώς. Ώστε από εδώ και πέρα και όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρθει στα πράγματα ή το πρόγραμμα που καταθέτει τώρα αν θα καταθέσει. Θα λάβει υπόψη το ότι δεν βάλαν όλη πλάτη μέχρι στιγμής και αυτοί που έχουν βάλει δεν θα βάλουν άλλο, δεν μπορούν να βάλουν άλλο, δεν έχει μείνει πλάτη για να βάλουν. Βάζουν συνεχώ. Όταν ακούω όλου αυτού του υποψήφιου πρωθυπουργού και σωτήρε εννοείται του τόπου να μιλάνε για δίκαιη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι εννοούν ποιο ακριβώ θα πληρώσει για άλλη μια φορά αυτό το όλο σύστημα και καλά τη σωτηρία του τόπου. Και το όλη πλάτη το είπε πολύ ωραία, το κρατάμε, το παρακολουθούμε. Ξέρουμε ακριβώ τι εννοούσε, γιατί όλα αυτά αποκωδικοποιούνται με τη ζωή, όχι με τι ιδεολειψίε του καθενό, με τι ιδεολογίε του καθενό, με τι απόψει του καθενό. Η ζωή έχει έρθει και αποκωδικοποιεί, μια χαρά μεταφράζει τα λόγια όλων αυτών που με πολύ μεγάλη ευκολία τα εξτομίζουν. Πάμε όμω πάλι στον νυν Πρωθυπουργό, γιατί με τι συντάξει ακούσαμε πριν τι ακριβώ θα συμβεί, αλλά για όποιον δεν το κατάλαβε, έχει και ανάλυση πρέπει να μειωθούν εκ νέου οι συντάξεις των συνταξιούχων που τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν δει τι συντάξεις τους να μειώνονται κατά 35%. Οι συνταξιούχοι αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν δει περικοπές 35% τα τελευταία χρόνια Δεν θα έχουν μια προοπτική στα γυρατιά του μια τυχειώδου κοινωνική προστασία. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Και αυτό ήταν μοντάζ. Μην ταράζεστε, αν και δεν βλέπω να ταράζεται κανεί. Τον έχουμε συνηθίσει να λέει τα, να λέει τα πάντα. Ή ακόμη και αν μας δώσει διαβεβαιώσει, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πράξει τα ακριβώ αντίθετα. Αυτά ήταν διαβεβαιώσει. Κόψαμε εμεί τα δεν. Είπε δεν πρέπει να κοπούν συντάξει. Κόψαμε το δεν πρέπει να κοπούν συντάξει. Τώρα, τι ακριβώ θα γίνει, η διαβεβαίωση του Αλέξη ή αυτό που βάλαμε εμεί. Ξέρετε κι εσεί κι όλοι, μην το πούμε, δεν χρειάζεται, θα συμβεί και αυτό όπω όλα συμβαίνουν τόσο γλυκά και όμορφα σε αυτόν τον τόπο, ω αναγκαιότητα, ω ανάγκη για να μην φύγουμε από τη Συμφωνία, να μην φύγουμε από την Ευρώπη και μείνουμε μόνοι μα, αποκομμένοι μια χώρα με φτωχού συνταξιούχου, με φτωχού εργαζόμενου, με πολλού ανέργου, με ανθρώπου που κοιμούνται στα παγκάκια, με ανθρώπου που τρώνε από τα συσίτια. Για να αποφύγουμε όλα αυτά, έχουμε όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο γενικότερα όλο αυτό που ζούμε. Κατρούν καλώ γιατί ήταν και η δική του μέρα χτες. Και εμεί σαν τους άλλους είμαστε Ερχόμαστε να επιβάλλουμε τους δικούς μας ανθρώπους Τα δικά μας παιδιά Στη θέση των κομματικών που επιλέξει ο κύριος Μησοτάκης Και ένα ποσοστό των υπαλλήλων είναι άχρηστοι. Και τώρα που θα έχουμε το τίμιο σύστημα αξιολόγησης Θα προχωρήσουμε πράγματι στην απόλυση Ωραίες απόψεις, τεκμηριωμένες από σοβαρούς ανθρώπους που επεξεργάζονται τα σχέδιά τους πριν τα εξτομίσουν από τα δημόσια βήματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια βεβαίως, όπως κάθε μέρα. 2 11 200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιο απαντά εκεί, σας περιμένει και για αφιερώσεις. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, έχουμε απεργία οι δημοσιογράφοι, οπότε πείτε από τώρα τι θέλετε για να το βρούμε μπροστά μας στην Παρασκευή. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σα και η αποστολή στο 54%. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, η ηλεκτρονική, το mail εδώ, το οποίο έχει διεύθυνση. Studio, παπάκι, realfm.gr και στο Twitter σας βλέπουμε. Στο Facebook δεν πολύ προλαβαίνουμε, αλλά μ, στην πορεία τα βλέπουμε και αυτά. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με διαβεβαιώσεις και με καταγραφές και διαπιστώσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει και θα συμβεί, πάμε και στις πρώτες διεφημίσεις. Οι αυτοί που θα επιβιώσουν θα είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή είναι επισφαλό εργαζόμενοι, δεν θα έχουν μια προοπτική στα γυρατιά τους μια στοιχειώδου κοινωνικής προστασίας. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενε είναι το πλούτο αυτή τη χώρα. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Just Βαγγέλη, τι είναι, να μου. Και δεν Γιατί είσαι μεγαλύτερο, παιδί μου. μικρότερο και δεν πρέπει να κουράζουμε. Ρένα, three times. Πήγα να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου, την πόρτα. Και γιατί δεν την ανοίγετε Γιατί εμεί και δεν τσακωθούμε, Ρένα. Ε, και την by Joe. Αν το επιθυμείτε έτσι το πράγμα, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παραδείξω εγώ λοιπόν. <laughs> Αν είναι να ανοίξει ο νικητή, πάω εγώ. Εμεί πιστεύουμε ότι η λύση είναι ο πυλώνα τη ιδιωτική ασφάλεια. ότι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Το πλούτο του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα τα κολλήσουμε αυτά, αν το θυμηθούμε, την Παρασκευή, αλλά και μόνο του κάνει καριέρα άνετα αυτή η δήλωση του... Δήλωση. Του ευκλείδη τσακαλό του... Ε, να φύγουμε λίγο από τη Βουλή, μάλλον θα μείνουμε στη Βουλή γιατί τις προηγούμενες μέρες βγαίνει ο Πολάκης, φιπουργός Υγεία και μιλάει για τις νέες διοικήσεις στα νοσοκομεία γιατί υπήρχαν διοικήσεις αλλά ήθελαν να τους ξανακρίνουν και έγιναν αυτές οι επιτροπές που τους πέταξαν έξω και θα φέρουν καινούριου. Ποια λοιπόν θα είναι τα κριτήρια για να προσληφθούν οι νέε διοικήσεις. Τρία πράγματα θέλουμε από του νέου διοικητέ, κύριε Μπαριώτα, εμεί. Τρία πράγματα. Πρώτον, να είναι καθαροί. Να είναι καθαροί. Και θα το ελέγξουμε αυτό. Γιατί είμαστε κι εμεί και ξανά και, και βλέποντά του τα μάτια μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι. Δεύτερον, να εξέρουν γράμματα. Δηλαδή να μπορούν να διοικήσουν. Δεν θέλουμε κομματικά ένσημα, κύριε Μπαριώτα. Θέλουμε ανθρώπου που να μπορούν να διοικήσουν το σύστημα. Και τρίτον, να συμφωνούν. Ναι, βεβαίω, και εδώ το πολιτικό. Αλλά αυτό δεν είναι κομματικό, Είναι πολιτικό. Πρέπει να συμφωνεί ότι εκεί πάει για να στηρίξει το δημόσιο στήστημα υγεία. Αλλά στη βάση αυτή πρέπει να δουλέψει. Το πρώτο είναι το σημαντικότερο ότι πρέπει να είναι καθαρή όλη αυτή και πώ θα το καταλάβουν θα το καταλάβουν και οι συζητέ γιατί και αυτοί είναι καθαρή και θα του κοιτάξουν στα μάτια. Οπότε όσοι θέλετε, πηγαίνετε να ξέρετε όμω θα σα κοιτάξει στα μάτια ο πολλάκι. Έλα, ρε, τι κάνει. Έλα, φιλαράκι μου. Ο <συλίδε> ένα χρόνο γιορτή ήταν περισσότερο σαν μνημόσυνο, ρε Μαρτί. Σαν μνημόσυνο, φάνταζε, του ιδέε, πώ ήταν. Εντάξει, ήταν λίγο μαγκωμένη η αλήθεια, αλλά νομίζω ήταν συγκρατημένο ο ενθουσιασμό. Ήτανε οχαισμένη, ρε Μαρτί. Χαισμένο ο Και σαν χαισμένη ήταν έτοιμη να σκουπιστούν, αι, ήταν. Αλλιώ το ξέρε, ότι είναι συγκρατημένο ενθουσιασμό, τώρα και εσεί δεν ξέρω τι λέτε. Ε, το βλέπω καλά. το ποτήρι μισογεμάτο. Είμαι αισιόδοξο και δεν καταλαβαίνω αφού είναι μισογεμάτο το ποτήρι γιατί δεν βάζουμε λίγο να γουστάρουμε. παγωμένα κολομάγουλα από το πο Πώς το λέτε, παγωμένα κολομάγουλα, Εγώ βάλετε. τα έχω πει χρόνια για τα φιλιά, στα κολομέρια, τώρα ήρθε αγρότη. Αγρότης. Τέλος πάντων, έλα, Είμα. για. Ναι, νε βάλτο, νε βάλτο. Άμα τη μύτη μου θα πες κάτω. Πάγω, σέντα κολομάγουλα πάλι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Έλα μα όλοι. Έλα ρε φιλέ. Ε, ήθελα να σου πω κάτι. Ρε. Να ακούσουν οι άνθρωποι από το κουκουέ, από το πάμε. Κάθε Τετάρτη γίνονται πληστηριασμοί. Καλημέρα. Παλιά τρογαμόσπρια. Και μα πήγαινε τρει μέρε μαντήλη. Καλύτερα πληστηριασμό, σα επηρεάζει και το στομάχι. Τώρα, αυτήν Τετάρτη γίνεται ένα πληστηριασμό πολύ σημαντικό στο Χαλάδρη. Και ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά από τον αναρχικό χώρο από Ιονία και Φιλαδέλφια θα πάνε στο Χαλάδρη. Γιατί είναι μια με μπεπαιδάκι που τη φέρνει το σπίτι κολοτράπεζα γιατί έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Κολοτράπεζα ε. δεν είναι κολοτράπεζε πια, είναι αριστερέ τράπεζε πια. Είναι αυτέ που θα Όποιο το ακούει, όποιο μπορεί την Τετάρτη ή στην Ιωνία ή στο Χαλάβρι, όλοι σε ερεινοδικείο. Είναι ανάγκη. Έλα μόρι χιονονουλού. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Τι είναι. Δεν είμαι χιονονουλού, γιατί έχουν λιώσει τα χιόνια. Γι' αυτό έχει τίποτα άλλο. Ατέχα, ρε μαρ. Να σου πω, σήμερα Τετάρτη, τι 4 το ειρηνοδικείο στο Μενίδη. Αμάρ με αυτά τα ειρηνοδικεία πια. ρε μαρ. Κάτι να κάνουμε να πούμε, να αφήσουμε την πρώτη φορά αριστερά να κάνει ότι γουστάρει. Ποιο θέλει να σου πάρει το σπίτι, αποφάσισε. Δεν θέσει αριστερά, ποιο θέλει. Οι άλλοι ήθελε. Τουλάχιστον ξέρει ότι πέσε καλά χέρια, αριστεροί, δικοί μα άνθρωποι. Αγωνιστέ. Τη τράπεζα. Πώ βάζουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάποιον θα βάλουν μπροστά, κάποιον θα βάλουν. <Κι> Σκέφτεσαι εσύ τώρα να έρθει ένα υπουργό να, να πάει να σπάει το σπίτι. Σκέφτεσαι τον Τόσκα τη αστυνομία. Ποιο θα παίρνει, δεν ξέρω ποιο παίρνει τα σπίτια. <Κι> να έρθετε εκεί πέρα να δει αριστερό πράγμα να σου παίρνει σπίτι. Όχι, θα βάλει τον τραπεζίτη. Μπορεί να δει, α πούμε να τελειώσω. Α κι άλλο. Θέλουμε κόσμο. Δεν μαζεύεται κόσμο, δεν μ' αρέσει. Δεν μαζεύονται ακόμα ότι κι αυτοί που πλησιάζονται τα σπίτια του. Το <Κι> θεωρούν ότι είναι μακρινό, ότι δεν έρχεται σε αυτού. Του λέει κάπου αλλού σε ένα μακρινό γαλαξία παί <Κι> Ρε φίλε, έχει βάλει ο κόσμο το κεφάλι κάτω. Νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα. Και δεν βγαίνει έξω, φίλε. Είναι τραγική η κατάσταση. Είμαι έξω από την τράπεζα τη. από εκεί, παιδί μου. Ψάχνει καμιά ανακεφαλοποίηση. Ξαφνικά θα σε πάρει και ένα σβάρνα. Έλα, ρε. Έλα. Δείξω, είπα ημερομηνία και ώρα. Όχι. Ωραία, Τετάρτη 27 πρώτου Ιρηνοδικείο στο Μενίδη στην Ηρόμ Πολυτεχνίου στι 4 παρατέταρτου. Η τράπεζα Βγάζει στο σφυρί ένα διαμέρισμα και δύο οικόπεδα. Και λίγα είναι, να. Κοινωνικό πρόσωπο. Ενώ θα μπορούσε να βγάλει και εγώ δεν ξέρω πόσο. Οι διαφημίσει σου μαράνανε με το κοινωνικό πρόσωπο. <laughs> Ότι τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση θα σκεφτόμαστε. Δεν μου γάμιζουν λέω εγώ. Μαζί σου. Σε αυτό το τελευταίο μαζί σου. Ποιος θα το κάνει το θέμα. Δεν σημαίνει <εγάλι> ο συμβασία σου είσο πρώτο. Δεν είμαι πρώτο, όχι δυστυχώ. Όχι. Δεν είμαι πρώτο. Δεν ξέρω έχω πάρει χαρτάκι αλλά δεν, δεν κατάλαβα. Λογαριασμό <εγάλι> θα σα δώσουμε πότε θα γίνουμε νηφούλες. Βέβαια. Βρέα παράτο μα. Θα <εγάλι> δω στα μου, πεις και του χρόνου, δεν θέλω. Να το θυμάστε. Θα να με κλέψει και ρατά, μην κάνει τέτοια. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Τι κάνει. Καλά. Ψάκουσα και πνίγηκα, παιδι μου με μάτια, εσύ. Είναι παράδειγμα να διάζουν το γάλα. Δεν υπάρχουν τόσο φτωχάπεκια να το δώσουν. Ε. Δεν φαντάζομαι ότι το καλό πετάνε. Ε, δεν πάει έτσι, μου δεν πάει έτσι. Καλά μην βλέπει το γάλα που χίνεται την καρδάρα στην κάμερα. Άλλο έχει χίσει το γάλα. Σε... Πολύ περισσότερου τόνου. Μαζί σου, μαζί σου. Εγώ δεν έχει να το κάνει αυτό που να το πουλήσει. Ναι. Είναι το λιγότερο του χίνεται την καρδάρα μπροστά στην κάμερα. Πρέπει από μου. Αυτό που έφερε το πρώτο μνημόνιο, είναι εξοικειωρεύει. Τώρα οι άλλοι γιατί να μην φέρουν πεντέξη, αφού δεν τι μπορείτε κανεί. Φέρουν πεντέξει, δεν Απλά δεν έχει το πλήρωμα του χρονοκό. Δεν έχουν Α, προλάβει. Δεν έφεραν και το 4 και το 5 καπάκι μαζί. Ναι, το Υπάρχει εγώ θα σου πω, υπάρχει λίπος. <laughs> εγώ θα σου πω και άλλα τέτοια Όχι, δεν θα Έλα, μιλήσεις, Ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Ταξική αγάπη ήταν όταν το κάνετε εσείς και όταν εμείς κάνουμε αναδιανομή είναι ταξικός μίσος. Ταξικός, ξε, ταξικός προσδεθείτε γιατί ανεβαίνουμε. Η οικονομία είναι για άλλη μια φορά τροχοδρομή προκειμένου να σηκωθεί ψηλά. Τράβα μαλύ, ανεβαίνουμε. Τράβα Μανιέλια! Τράβα Μανιέλια! Και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη προκειμένου η οικονομία να σηκωθεί ψηλά. Αλλά υπάρχουν όλε αυτέ οι ενδείξει. Τράβα Μανιέλια! Φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είμαστε ακόμα σε κόκκινο συναγερμό. Αλλά τώρα πια δεν πάμε προ τα κάτω, πάμε προ τα πάνω. Τράβα Μανιέλια! Άσε Μαλή! Άσε Μαλή! Αλλά βρήκαμε. Ναι, yeah, τώρα το θυμήθηκα, είχαμε ανέβει και με Σαμαρά, ανεβαίνουμε και με Τσίπρα Όπως μας είπε χτες ο ίδιος ο Τσίπρας, μας το έχει πει και ο Σαμαράς Πάλι από το ίδιο βήμα εκεί, έχει ακούσει αυτό το βήμα της Βουλής Ανεβαίναμε και πριν και τώρα, ανεβασμένοι, πάμε στο λαό <ΣΣΣΣΣΣ> Έλα. Πονάω. Πού? Χαμηλά. Να έρθω να βάλω ένα χεράκι. Όχι, παιδί μου, το μνημόνιο είναι μεγάλο, άδελφε. Να βάλω ένα χεράκι, να το σπρώξω λίγο πιο μέσα. Να... Με μια ανάστα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στο λαιμόνιο, σα αποστολή. Έχει ακόμα, έχει ακόμα, δεν θα βγει από το στόμα, θα βγει. Αγόρι μου, δεν μπορώ, πες τους κάτι δεν μπορώ. Πονάω, δεν μπορώ. Θα του πω να στείλω ένα βουριράκι, κάτι. Να βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μαλακώσει ο πόνο υπάρχει. Δεν. Να βάλει μια λιπαντική γύρω να μην το καταλαβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Λίγο ξυλοκαίνι, κάτι στον εγκέφαλο. Ήπε τώρα ο Τσίπρα και από πέρυσι ήθελα να το πω αυτό. Θα πήγε στην Κεσσαριανή ή έδωσε υπόσχεση κτλ. Καταρχήν, αυτοί που εκτελεστήκαν στην Κεσσαριανή θέλαν να υπογράψουν κάποιο μνημόνιο, είχαν πει τίποτα παπαγέ στο λαό. Τέλο πάντων, δεν νομίζω. Για συνεργασία ή για να συζητήσουν. Δεν, δεν, τα... δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Βέβαια Donc, και ο Τσίπρα όταν πήγε στην Κεσσαριανή, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε αυτό είχε υπογράψει τίποτα. Απλά είχε μέσα του κρυφά ότι όλα αυτά που έλεγε την παπάντζη τόσο καιρό. Μόνο αυτό ήξερε εκείνη την περίοδο. Ότι θα υπογράψουν. Μνημόνια, μάλλον δεν το ήξερε, το... δεν το φανταζόταν κανένα. Ένα μαγαζάκι έχει σε ένα περίπτερο, ξέρω εγώ, ένα μικρό και ξέρεις, πούμε, ότι το επόμενο εξάμηνο ή τον επόμενο χρόνο δουλειά θα πάει η ΑΒ. Εγώ υποτίθεται ότι θα γίνει τι σου ε, δεν να μην ξέρει Δεν ξέρω yeah. τι είναι να μην ξέρεις σου γίνεται ή να ξέρει τι σου γίνεται για να κοηδεύεις. Τι είναι από τα δύο δεν ξέρω. Ή να δείξουν ότι είχαν φτιάξει στρατόποδα συγκέντρωση στην Πολωνία. Εδώ είναι κράτησης, δεν είναι κράτηση. συγκέντρωση, εδώ τα λέμε κράτηση, είναι αλλιώ. Θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα μα ολόκληρη σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωση. Όχι. Θέλουν, αφού θέλουν να απαγορευτεί του πρόσφυγε να πηγαίνουν σε χώρε τη κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Να πούμε, παιδί μου, ο κατώτερο μετανάστη, ο κακή ποιότητα που έλεγε και ο Δένδια παλιά, τι δουλειά έχει να πάει, α πούμε, στην Αμερική που είναι υψηλή ποιότητα. Στην Αμερική θα πάει, θα γίνει μια ωραία μεταφορά πληθυσμού, εντάξει. Θα πάει το καλό κομμάτι εδώ αφρό τη Ελλάδα. Η πλέμπα χωράει σε εμά. Βλέπει, α πούμε, τι βγάζουμε, τι πολιτικού. Είμαστε για να έχουμε εμεί τον ποιοτικό μετανάστη εδώ, τον Έλληνα, τον μορφωμένο. Πήγαινε, παιδί μου, έξω. Δεν είμαστε, ε. ε δεν είμαστε τώρα. Να. Δεδομένου, βέβαια, αυτό μου αρέσει πάντα σε αυτά. Ναι. Δεδομένου ότι ο μετανάστη που ήρθε από τη θάλασσα και μισοπνίει και το μισό του σόι, μέχρι να φτάσει εδώ, δεδομένου ότι είναι κατώτερη ποιότητα άνθρωπο. Αυτό είναι το δεδομένο πάντα. Τότε εκτελούσαν ομαδικά αμάχου. Και τώρα κάνουν το ίδιο. Του πνίγουν τώρα του αμάχου, αλλά ναι. Τι σου λέει άμαχο, γίνεται μαχητή με στο το νερό Μάθα να το, το και αυτή Γιατί είναι, η η είναι, είναι και λοιπόν. Λοιπόν. αυτή η είναι λέω, η πολιτισμένη Ευρώπη, η Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης. Ναι ναι, αυτή. Our Europe. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Υπάρχει κάποιο τρόπος να πω εγώ στον Κυριάκο και σε όλου αυτού του δεξιού να δώσω μια λίστα με πόσου Σιριζέου ξέρω που διορίστηκαν. Ρουφιανάκη, καλό Ρουφιανάκη τη δεξιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, χωρί καμία τύψη. Αυτό που λένε για το Πασόκ ότι ο Σύρυς δεν είναι Πασόχ, δεν ισχύει. Το Πασόκ διορίζει από κάθε οικογένεια για να έχει στρατό. Αυτοί διορίζουν πέντε από την Beep. <speak> Έλα, Δευτέρα. Μη δείτε σευγάρι να κλείνει χρόνο μαζί, αμέσω να του γράφετε. Ο πάνω με τον αλέξει. Έμα και είδε στην ερωταστική όπω την κάναμε. Βάζουμε την κάνει. Ομόφιλο σεβγάρι να υπογράψει σύμφωνο ο συμβίω φίλε μου. Είναι επιτυγική ημέρα. Θα το θυμόμαστε για δύο λόγου. Θα το θυμόμαστε και όλο και για δύο λόγου. Φαντάζε σε αυτό το ζευγάρι να κρατήσει χρόνια. Δεν θέλω. Δεν φτάνουν σε μακριά φαντασμό. Άγνω να σου πω όμω γιατί δεν την έχουν πάρει χαμπάρι γιατί πάλι πιαστήκαμε μαζί. Πάω και παντρέβω με εγώ ένα στρατηγό. Κάνω και. Σύμφωνο συμβίωση. Είμαι εγώ 40 και ο στρατηγό 70. Δεν δικαιούμαι να πάρω τη σύνταξη του εφόσον πεθάνει. Του γράψα. Χα... Ναι, κάτω. Έτσι προγραμματίζω τη σύνταξή μου που δεν θέλουν να μου δώσουν, δεν θα την πάρω αλλιώ. Τσακ. Πάρτα. Σωστό. Όχι, θα κόψω τη σύνταξη τα λαμόνια. <laughs> Όχι, <laughs> θα σώζω το ασφαλιστικό. Να, πάρτα φίγμα. <laughs> <μου>. Σωστό. <laughs> Σωστό. Αυτό μ' αρέσει που πάντα βρίσκεται μια τρύπα. <laughs> τρύπα <εννοώ laughs> παραθυράκι. Μην το παρεξηγήσουμε. Πάντα. <laughs> <laughs> Καλή πατριάκια. <laughs> Σαν σήμερα 27 Ιανουαρίου του 1945 ο κόκκινος στρατός προελάβοντα για Βερολίνο πέρασε από την Κρακοβία και απελευθέρωσε όσους είχαν μείνει μέσα στο Άουσβιτς όσους είχαν καταφέρει να επιζήσουν και από τότε με τις καταγραφές που έκανε, με τα σχετικά βίντεο έμαθε η ανθρωπότητα την πιο φρικαλέα στιγμή στην ιστορία της όλα αυτά που είχαν γίνει τότε ο ΙΕ έχει ανακηρύξει τη σημερινή μέρα η μέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματο και το ελληνικό κοινοβούλιο η μέρα μνήμης των ελλήνων εβραίων μαρτύρων και ηρών ολοκαυτώματο. Πήγαμε μέσα στο στρατό. Αφού μας βάλανε τον αριθμό που είχαμε στο χέρι και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία ήταν ακόμα ε, τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε γεμάτε γεμάτες νερό και μας τα ρίχνανε πάνω. πολύ. Μπορώ να σα πω ότι δύο-τρει δεν άνοιξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Εκεί στη σκάλα, Στον Περζίνκι, εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, 3 εκατομμύρια Ουγγαρέζοι. Του φέρνανε, κυρίε, με τα καροτσάκια, με, με όλα, του βλέπαμε. Στα κρεματόρια περνούσαν από εμά. Εμεί δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Εμεί ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στι μπράγκε. Λοιπόν, τι παίρνανε και τι βάζανε όλε μέσα στα, στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε. Baden, δηλαδή είναι, είναι λουτρό. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί. Το, εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγε και η μυρωδιά από τα κρέατα. που και γόντουσα. Ο φασισμό δεν έρχεται από μέρο. Πουλούσεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζαμένο βήμα του το ξέρω. Και την Παρισιά νιώθει μα την ξέρει. Μα πάλι δεν Σου θα φτάσει καπιά μέρα αν χάσει τα δάκτυλα για σου. Στη σημερινή Ευρώπη, έχουμε φράχτες, έχουμε πόρτε που τι βάφουν στην Αγγλία για αυτού που είναι μετανάστες και μένουν εκεί. Η Δανία παίρνει τα τιμαλφή από όσου έρχονται. Έχουμε μετακινήσει μαζικέ. Έχουμε περιβραχιόνια στο Κάρντιφ τη Αγγλίας για όσου θα πρέπει να παίρνουν συσίτιο. Παλιά ήταν το Αστέρι. Ένα μίσο γενικότερα και βεβαίω πολλά, μα πάρα πολλά, στρατόπεδα συγκέντρωση. Με αυτά τα θετικά σα αποχαιρετούμε σήμερα. Λαό, ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σα. Δύο πράγματα πολύ σημαντικά, λε όσο από παγκράτη. Το Γιατί θέμα σαν... δεν είναι δύο πράγματα, το θέμα είναι τρία γράμματα. Άκου να του πω τώρα λοιπόν το βιντεάκι που παίξατε στην Ελληνοφρένια με τον Τζίπρα να υποδέχετε το μυτσοτάκι και να περνάνε τα κοράκια, πρέπει να παίζετε Δευτέρα Τρίτη στην εισαγωγή που δείχνει την Ελληνοφρένια. Γιατί κάποια ζώα μπορεί να μην καταλαβαίνετε, με το τραγούδι μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά, πέσανε πάνω στην εργατεία. Ήταν πιο τέλειο μπορούσατε να κάνετε και συγχαρητήρια και εσέ για την Έλα ρε, λέει. Ένα ρε, φίλε. Τι γίνεται, ρε, εδώ στην Ελλάδα, να πούμε. Τι, τι, τι κατάσταση είναι αυτή. Τι κατάσταση. Σου λέει ο άλλο ότι μπορεί να ξεγελάσει λίγου για πολύ καιρό. Ή πολλού για λίγο καιρό. Αλλά δεν μπορεί να ξεγελάσει πολλού για πολύ καιρό. Εδώ του έχουν ξεγελάσει από το 1949 και 50. Αν έχει τακτική, φίλε. Μάλλον αυτοί, όλοι που λέει και σκέφτονται όλα αυτά, δεν ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερο μέρο γενικότερα. Έχει πολύ μεγάλου Αυτό το έχουμε πλεόνασμα, δεν μπορούμε να απολύθει δεν έχουμε. Το έχουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι νέο νεοδημοκράτη, δυσαριστημένη και μετριοπαντήσεις κομμουνιστές. Όλοι αυτοί που τρέχουν εδώ και κάνουν. Αυτά, τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω, αν βγουν να πούμε 100.000 πραγματικοί πεινασμένοι αγρότες στο δρόμο, θα του πάρουν να όλους, αλλά δεν το βλέπω. Λατρεία. Μπήκε μόνο σου στα μπλόκα εχθέ να βοηθήσουν του αγρότε και εσύ και είδε να βγάλει την κόμενα. Τώρα με την ευκαιρία δεν κατάλαβα στον αγώνα θα βγάλουμε και την κόμενα. Άμα είσαι όλη την ώρα δουλειά, δουλειά, δουλειά, αγώνα, αγώνα, αγώνα. Κα πρέπει να βγει και μια κόμενα. ή στη δουλειά θα τη βγάλει στον αγώνα. Ε, εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν έχει target group. Από 13-14 χρονών μέχρι 113-114 πέφτουν τα πόδια σου, ρε παιδί μου. Αυτό δεν φταίω εγώ. Είναι ότι Εγώ είμαι επιλεκτικό. Έχω έχω target group. Α Αποστόλη μου, Έλα. τι μου κάνει, Εγώ είμαι πιασμένη. Ποιο έπιασε, Τη μέση μου, ώρα αποστόλη. Έχω πάθηση αλυγεία και δεν μπορώ ούτε να περπατήσω και είμαι πολύ στεναχωρημένη. Στην Εδιψό Γιατί... να πα για ιαματικά. Έπρεπε να είχα πάει. Δεν δεν, πήγες. δεν μου λες με τι να πάω στην Εδιψό. Με έχει... το καράβι, φεύγει από την αρκίτσα κάθε δύο ώρε. Λεφτά δεν θέλουν εκεί. Έχει και τσάμπα. Έχει από τον νεότε, έχει διάφορα. Ο έχει και δωρεάν πάει... έχει από τον Έχω ασφάλεια και ό. Με, ε, με την ασφάλεια. Εκεί στο. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Κάτι τα κόψανε αυτά του ΕΟΤ. Τέλο πάντων, κάτι, κάτι κόβει ο ΕΟΤ. Δεν ξέρει λεξί no. στο Θερμεσίλα. Άμα θε χαελή και να σε στείλω στο Θερμεσίλα. Να σε πασαλείπουν όλη μέρα με λάσπου και σοκολάτε. Εδώ μα κόψανε την αναπνοή. Τι μου συζητάει. Και εκεί έχει κάτι θεραπεία που σου κόβει την ανάσα αλλά μετά νιώθει αναζωογονημένο. Σπά μόλι σου Εδώ κάνει ο Τσίπρα. Σπά σου κάνει και δεν το καταλαβαίνει. Σε μένα ο Τσίπρα. Ναι, ναι, σπά ριλάξει. Όταν κάνατε προπαγάνδα για τον Τσίπρα νομίζετε εσεί εμεί κοιμόμαστε. Τι κάνατε? Αυτά θα σε αυτού που τον ζήτησαν. Μες στην Ευρώπη δεν αλλάζει τίποτα Πρέπει να βγούμε από εκεί Η δεν υπάρχει ούτε κόκκινος στρατός Ούτε τίποτα Καλά εντάξει, τώρα στα ιαματικά να γυρίσουμε αυτά Υπότιτλοι Authorwave του Συμβουλίου τη Ευρώπη έχουν Δεν μου λε τώρα οι πολιεθνικέ τι φορολογικό καθεστώ έχουν. Ε? Οι πολιεθνικέ φέρνουν είναι... την ανάπτυξη. Ο αγρότη τι φέρνει. <χει> τώρα θα μου πει ο αγρότη παίρνει την ανάπτυξη. <χει> Αλλά τέλο πάντων δεν το βλέπει κανεί αυτό. Νομίζει η πολυεθνική θα φέρει τη λύση. Και το τελευταίο επίτευγμα τη αριστερή κυβέρνηση. Τα αεροδρόμια τα 14. Τι φορολογικό καθεστώ έχουν. Ε? Για α μα πει ο υπουργό και μετά να πιάσει το σώμα του αγρότε. Αλλά τι περιμένει από τα μέρη σα δεν είναι. Έχει το Φαντάζομαι διάλογο του ενό διαλυστερού του Βαροφάκη με τον άλλο διαλυστερό, τον Τζίπρα. Μπορεί να του φανταστεί. Διαλυστερό. Το διαλυστερό, ναι. Α, με αυτήν την έννοια. Ναι. Πάλι ο Βαροφάκη πτώχευε. Γιατί Θέλω... την αριστερά ο Βαροφάκη την διέλυσε. Αυτό που τη βάφτισε αριστερά τη χειρότερη πολιτική των τελευταίων ετών, αυτό δεν τη αυτός την διέλυσε. Αυτό τι να πω, έδωσε μια και την τελείωσε. Ε έχει τελειώσει το πανηγύρι τη αριστερά ούτω ή mm. Δεν νομίζω θεωρεί κανένα την πλευρά αυτή αριστερά.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 Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά του Ελληνίδε και του Έλληνε. Just knock. τι είναι, πήγα να ανοίξει, παιδι μου. Γιατί δεν πανανοίξει. Γιατί είσαι μεγαλύτερο, παιδί μου. Και εγώ είμαι μικρότερο και δεν πρέπει να κουράζω. Ρένα! Free times. Πήγα να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου. Τη πόρτα. Ε, γιατί δεν την ανοίγετε εσεί. Γιατί εμεί εκεί δεν θα τσακωθούμε, Ρένα. Και τσακωθείτε. Και όποιο νικήσει, πάει και την ανοίγετε. Free times. you and I. By Joe. Αν το ξεχνάτε έτσι το πράγμα, yeah, yeah. πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παραδείξω εγώ λοιπόν. <laughs> Αν είναι να ο νικητή, πάω εγώ. Εμεί πιστεύουμε ότι η λύση είναι ο πυλώνα τη ιδιωτική ασφάλεια.